Καλή σας ημέρα κυρίες μου, καλή σας ημέρα κύριοι μου. Μουσική καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συντονισμένοι και μέσω ιερού ειντερνεδίου και σε δεν είναι συντονισμένοι και δεν ακούνε. Σε καλημέρα. Μουσική Ράδιο Άρτα τους 101,5. 101,5 φεμ και στέρεο, κυρία, κυρία μου και κύριε μου, είναι η εκπομπή στον τύχο Στον τύχο θα τα πούμε και σήμερα. Όλα, ο Γιάννη Λαζάρου είμαι 2-6-81-4.060. 26814060 για τις δικές σας παρατηρήσεις, οι οποίες είναι πάντα εφστοχίες και εφπρόσδεκτες. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. ναι, ναι, ναι. ναι. Είμαι μεγάλος για οριζόντια διαφώτιση Γέρος άνθρωπος Κυρία μου, κύριέ μου και αγαπημένο μου Γαζώνουν, γαζώνουν, σου λέω γαζώνουν και πολλώνουν Γαζώνουν και πολλώνουν γιατί πλησιάζουν οι μέρες Όπου δημοκρατικά ως ελεύθερος Ελεύθερος, πώς τον είπες Ελεύθερος πολίτης θα, να τη θα τη ρίξει Θα τη Μεγάλε και αυτή τη φορά Ως ελεύθερο, το τονίζω Ελεύθερος, δημοκράτης ε, Πολίτης Θα τη ρίξει λοιπόν γι' αυτό ακριβώς το λόγο Κυρία μου και κύριε μου Γκαζώνουνε, γκαζώνουνε, πολλώνουνε Εμείς είμαστε καλοί Οι άλλοι είναι οχτροί Εμείς είμαστε καλοί, οι άλλοι είναι Σουλουμουτού κουτσιτσερίτρια του βλαόρθια. Δεν κατάλαβε τίποτε. Γιατί, τι, καλήθεια τώρα, τι καταλαβαίνει. Πόσο σάλιο έχουν χαλάσει, πόσα δισεκατομμύρια ώρες ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών, ε, εντύπων, ε, Ώρες πεταμένες Δηλαδή, μιλάμε ότι όλοι αυτοί, όλοι αυτοί αν έλεγαν, θα δουλέψουμε πέντε λεπτά για την Ελλάδα, πέντε, όχι παραπάνω. 5 λεπτά στη ζωή μας Να δουλέψουμε για την Ελλάδα Η Ελλάδα θα ήταν να πούμε Δουμπάι Δουμπάι σου λέω yeah. Αλλά κυρία μου και κυρία μου Ο λαός πανηγυρίζει Ο λαός πανηγυρίζει Διότι από σήμερα Από χτέ μάλλον ξέρω εγώ Το πλεόνασμα έχει ξεχυθεί Στις τράπεζες Βέβαια από τα 500 που θα έδινε Δίνει μόνο τα 170 Σε 281.000 νοικοκυριά που θα αρχίσουν από σήμερα με τα φτιάρια, πάρτε σακούλες, πάρτε δισάκια, πάρτε τρουβάδες, πάρτε μπαούλα να πάτε να εισπράξετε το πλεώνασμα <Κι> πάρτε πάρτε και τι να μην πάρετε πάρτε πάρτε πάρτε όμως μεγάλε πρόσεξε τώρα υπάρχει ένα μυστικό μανωκής πως το λέγανε στο λικαβητό οι τράπεζες Παρακράτησαν το μέρισμα που έδωσε ο Σαμαράς από το πλεόνασμα Έχουμε πρωί, πρωί καταγγελίες ε, δικαιούχων του πλεονάσματος, του μερίσματος Ότι τους τα κράτησαν λέει γιατί χρώσαγαν ε, ληξιπρόθεσμες οφειλές Από κάρτες, από διάφορα τέτοια από, ε, Τους τα κράτησαν Κατάλαβες Άσχετα τώρα είπαν αυτοί τώρα οι σωτήρες ότι το κοινωνικό μέρισμα είναι αφορολόγητο δεν υπόκειται σε καμία κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται και με τα χρέη και τα λιμπά και τα λιμπά Οι τράπεζες όπως μεγάλε από σήμερα ορίονται, ουρλίονται οι δικαιούχοι Τα λεπτά μας ρε, τα λεπτά σας, ποια λεπτά σας ρε, ρε, Γιατί περίμενες να μην γίνει αυτό το πράγμα τους τα κράτησαν τα λεφτά Τι είναι αυτό ε, πα, πα, πα. Λεμόν. Παναγία βο, τι είναι τούτο; Αυτό πρέπει να είναι ιός που μου ε, Τι είναι αυτό ρε μεγάλε που μου στείλες. Ο Χριστός και ο Σαμαράς και ο Απόστολος ε, Βενιζέλος Καλημέρα εντάξει και σε σένα Φάντεζη Αλλά αυτό το πράγμα όλο τι είναι ρε αδερφέ που μου στείλες. Τι είναι αυτό το πράγμα, Τέλος πάντων Καλημέρα σε όλο τον καλό τον κόσμο Που ακούει Radio Eagle Κοζάνι, καλημέρα Κώστα Κοζάνη, καλημέρα όλοι να είστε καλά Καλή σας μέρα, λοιπόν που λες μεγάλε Ορλίονται από το πρωί Οι δικαιούχοι του μερίσματος Πήγαν να πάρουν Πήγαν πρωί-πρωί, οι ανθρώποι τι να κάνουν Ανάγκη, ταχάντα τα λεφτά και τους τα κρατάνε οι τράπεζες Χρωστάς μεγάλε Χρωστάς μεγάλε σου λέω flower, to, I... Πάντως ε, <σπάθημα> Πολώνουν ξεπολώνουν Το κλίμα <σπάθημα> Ελινάρα μου σωστίος ο μου λέει αυτό μου λέει ήταν έμεση... έμεση βοήθεια για τις τράπεζες γιατί ε, άμα κάτσουν ναι ευχαριστούμε πάρα πολύ να είστε καλά καλή σας ημέρα καλή σας ημέρα λοιπόν που λες άμα λέει τα λεφτά δεν τα δώσουν οι τράπεζες στα 500 εκατομμύρια <Κι> μιλάμε για χοντρό φράγκο πολύ φράγκο πάντως ε, ελληνί μου ε, εκείνο που διακρίνεις δεν ξέρω γιατί τώρα ε, Δεν ακρίζεις λέμε ρε παιδί μου τώρα Στην ε, θέλουνε σόνι και καλά Όχι δεν νομίζω ότι φοβούνται την αποχή Στα παπάρια τους τα έχουν γραμμένα όλα Από τη στιγμή που τα αφεντικά τους τους διαβεβαιώνουν για την κατάσταση Αλλά Από ό,τι θα διαπίστωσες χθες Μίλησε ο ένας ο μοναδικός Ο Σάντε Σαμαράς Λοιπόν Στην κοινοβουλευτική ομάδα Με το κύμε Ήψιλον Της Νέας Δημοκρατίας και είπε στου υποψήφιου να αμολυθούν χτενίζοντας όλη την Ελλάδα για να πείσουν τους πάντες να ψηφίσουν. Πρέπει να ψηφίσουν όλοι. Και φυσικά να ψηφίσουν Σαμαρά. Έτσι. Και φυσικά να ψηφίσουν Σαμαρά. Υπάρχει ένα ερώτημα, ρε Μεγάλε. Εσύ τώρα που είσαι σε... δεξιούλη, ξέρω εγώ πως να σε πω τώρα, αφού θε... είσαι με το Σαμαρά. Με τη Νέα Δημοκρατία είσαι με τους του πατριώτε. Εσύ συμφωνεί με το νέο σύνταγμα το οποίο σου ανακοίνωσε ο Απλά μια ερώτηση κάνουμε, ρε μου. Δεν σε πήραμε για τα μούτρα, ρε μου. Δεν σε είπαμε καμπούρι. Εντάξει, στα άλλα, όλα, όλα συμφωνεί. Εντάξει, καμία αντίρρηση να ξεπουληθούν τα πάντα, να πεθάνουν οι άλλοι Έλληνε, οι άλλοι Έλληνε να πεθάνουν, να μην έχουμε φάρμακα, να, να, να, να, να κρυώνουν τα παιδιά, να να να να. να. Με το Σύνταγμα που είσαι πατριώτη, ρε παιδί μου. Είσαι εθνικούμπα. Είσαι δεξιούμπα, να πούμε. Συμφωνεί με αυτό το Σύνταγμα. Θα μου πεις τι ξέρεις εσύ από σύνταγμα Στα παπάρια σου το σύνταγμα Το σύνταγμα του Σκόμπι ε, Να είναι καλά Το οποίο σε επέβαλε στον γεωγραφικό χώρο Που αποκαλείται και Ελλάς όπως μας λένε στη Ριζέι. Λοιπόν Αλλά λέμε ρε παιδί μου Σου έχει περάσει από το δεξιό Εθνικοπατριωτικό μυαλό σου ποτέ Έτσι είναι Τυχαία ρε παιδί μου Να πούμε εκεί που περνάς καλά μέσα Στην, στην πλέρια εθνικοσύνη σου σου σου έχει περάσει από το μυαλό ποτέ ε, συνταγματικές ελευθερίες αυτά τα πράγματα όλα ή, ή τα ξέρουν καλύτερα αυτά οι γιτορέσου σου και τα ήξεραν καλύτερα πάντως ο... <κυρίζει> είναι βιχαλάκι ε, ε, μουσικό βιχαλάκι αυτό μη μου, μη μου τσαντίζεστε λοιπόν ε, εκείνο που φαίνεται πάντως είναι ότι ο, ο φίλος μας ο Σαμαράς Θέλει ρε παιδί μου Το Φερετζέ της Δημοκρατίας Τον θέλει Τον θέλει σου λέω Μουσική Όπως σας είχα Εδώ και μέρες εδώ χθες η παράσταση παράστασης παράσταση Στο Θέατρο Ακροπόλ Ο Καραγκιόζης Πρόεδρος της Οικονομισιόν Όπου κυρία μου και κύριέ μου Ο λόγος του παιδιού ήταν να πούμε Τι τώρα σου λέω Έλειωσαν τα καθίσματα στο Ακροπόλ Λοιπόν για να μην σε κουράζω Να μην σε κουράζω κράτα τούτο Φιλοδοξία μας Να επανιδρύσουμε την Ευρώπη Δεν έχω να πω τίποτα άλλο ε, βέβαια, θυμάμαι τον ε, το, τον Κουστάκη του Γκαραμανλείου, ο οποίο μα είχε πει θα επανεκινήσει το κράτος την οικονομία. Τούτο εδώ μιλάμε. Μιλάμε τώρα όταν είσαι πέχτης πέχτης μεγάλος Θα επανειδρύσει την Ευρώπη μεγάλη. Καταλαβαίνει όρε, τα λέπωρη Ευρώπη χρειάστηκαν πάνω από 1500 χρόνια να σε βάλει να σε εκπολιτήσει ο Πάπας με τα κόλπ με βούρδουλα και κρεμάλες και φωτιές καταλαβαίνεις άμα σε επανειδρύσει ο Τσίπρας τι έχει να γίνει και μπορεί να είναι και το κρυφό χαρτί για τη διάλυση της Ευρώπης ο Τσίπρας ας, να το σκεφτούμε και λίγο ανάποδα. δεν είμαστε εμείς ευρωσκεπτικιστές αυτοί διαλύουν και ασχημένουν την Ευρώπη. Εμείς είμαστε αρνητές της δικής τους Ευρώπης, της Ευρώπης των τραπεζών και των πολιεθνικών και των μονοπωλίων. Ορμα Αλέξη, Φάτους Φάτου Τι ακούμε ρε παιδί μου να πούμε, πάντως κυρία μου και κυρία μου, 180, είδες δεν αλλάζει το νούμερο και όταν ξεκίνησε η ελιά πάλι 180 καλλιτέχνε, πανεπιστημιακοί ε, και διάφοροι άλλοι ε, στηρίζουν ε, Τσίπρα από χθε με τη μουτσούνα τους, με την υπογραφή τους και μάλιστα και τις διεθνούς διανόησεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ παρουσίασαν την Επιτροπή Υποστήριξης για την Υποψηφιότητα Τσίπρα για την προεδρία της Κονομισιόν χτες. Μάλιστα μην ξεχάσουμε το μεγαλύτερο φιλόσοφο όλων των εποχών, το, τον Ζίζεκ. Τον Ζίζεκ. Από τον Ζίζεκ λοιπόν μέχρι τον μεγάλο Αηδό των Ελλήνων Γιάννη Κότσιρα, Επίση και τη Μαρία Φαραντούρη η οποία α, δεν έχει σημασία Κούτσαβλος κούτσαβλος αλλά πηδώντα από εδώ και από εκεί πασόκ. Το θέμα είμαι να είμαστε στην κονόμαχη, τίρριδε κλπ. Τώρα στηρίζει Τσίπρα. Κυρίε μου και κύριοι έμοι, εδώ μιλάμε για συντακτικά πράγματα. Βλέπω εγώ τώρα, εγώ τώρα ένα ανθρωπάκι του δεν ανθρωπάριο του Θεού να είναι ο Ζίζεκ, ο κότσιρα και Φαραντούρη με τον Τσίπρα και θα κάτσω από από το ρεύμα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή. Το κείμενο το συνυπογράφουν διανοητές και καλλιτέχνες κατάλαβες και σε όσους δεν γουστάρουν προσέξτε την Ενωμένη Ευρώπη ΕΕ των Ναζιστών δηλαδή όλων αυτών τσι τέτοιων τους βάζουν στο ίδιο καλά ακούστε το διανοημένο μυαλό τους τι ακριβώς είπε η αριστερά στην Ευρώπη πρέπει να σταθεί απέναντι στον ευρωσκεπτικισμό της ακροδεξιάς απέναντι στην αναζωπήρωση ναζιστικών και φασιστικών κινημάτων. Κατάλαβες μεγάλε δεν είσαι με την Ενωμένη ΕΕ, Ευρώπη την Τσιπρική, την Σαμαρική την Βενιζελική, την Κουρελική όλων αυτών, την, όλων αυτών που γουστάρουν Ευρώπη είσαι α φασιστικό κίνημα είσαι ναζιστής είσαι ακροδεξιός αυτά μας είπαν οι διανοούμενοι χθε υποστηρίζοντας τον αριστερό Τσίπρα Σε περικαλώ πάρα πολύ δηλαδή Τι δεν συζητάμε δηλαδή Στο π' η Φαραντούρο χθε. Ναι Τι άλλη Η Νώρα Κατσέλη Αν δεν είσαι ρε, με την ώρα κατσέλι ή σαν ακροδεξιόστρα, το καταλαβαίνει. Ο κοιμούλι, ο μικρούσκο! Κατσέλη Είσαι ακροδεξιός ρε το καταλαβαίνεις Ο Κιμούλης Ο Μικρούτσικος Σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή Σε παρακαλώ δηλαδή Αυτοί όλοι τώρα Οι τύποι αυτοί όλοι οι τύποι που στηρίζουν το Τσίπρα και την επανάσταση που θα κάνει στην Ευρώπη τη γουστάρουν την Ευρώπη διότι τη γουστάρει και ο Τσίπρας κατάλαβες όλοι οι άλλοι που δεν γουστάρουν αυτό το φασιστο, ναζιστικό κόλπο τους βάφτισαν ακροδεξιούς λαϊκιστές κατάλαβες Μεγάλε κατάλαβες, μας πήρε, δεν μας πήρε απλώς το ποτάμι Μεγάλε και ο ποτάμος μας τελείωσαν το όραμα για την αριστερή Ευρώπη. Το όραμα για την αριστερή Ευρώπη το παρουσίασαν χθες οι διανοούμενοι με τον Τζίπρα. Παρακαλώ. Ναι ρε μεγάλε όπως το δες η βασίλο Η βασίλο της ε, μουσικής κινήσω Ο Κότσιρας Ο Κότσιρας, αυτή η βασίλο να πούμε ε, Θα έρθει τώρα να με πείσει εμένα Ότι εγώ τώρα είμαι, είμαι ο κακός Και αυτό είναι ο καλός με τον Τζίπρα Γεγονός πάντως είναι ότι όλοι αυτοί οι διανοούμενοι Εμείς θα, θα επιμείνουμε Συμφωνούν με τα ναζιστοκαθάρματα Που το 47 έκατσαν στο τραπέζι Με το Μονέ Και είπαν αυτά που είπαν όταν ξεκίνησε η ενωμένη τους Ευρώπη Ρε αφήστε ρε τα, τα, τα, τα μπυρμπίλια ρε και τα ωραία ρε Που υπάρχουν δηλαδή μόνο και μόνο να σκεφτείς Ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που θα θαμποθούν από τη Φαραντούρο, τον Κότσιρα Και όλα αυτά τα κόλπα για να πάνε με τον Τζίπρα κα, καλά εντάξει. Αυτό δεν είναι ελευθερία μεγάλε Αυτό δεν είναι ελευθερία Ούτε σκέψεις, ούτε πράξεις, ούτε απόφαση. Αυτό είναι ελευθεριότητα αυτό είναι, είναι δηλαδή για να μην χρησιμοποιήσουμε καμιά βαρύτερη λέξη Η λίστα Τσίπρα στην Ιταλία Κάτσε να σου πω τώρα να πούμε Άμα δεν δε σε πείσει ο Βαρουφάκη Τώρα που ήταν εκεί και υπέγραψε Που μέχρι χθε να πούμε ήταν κολλητάρι του Παπαντρέα Και ένας από αυτούς οι οποίοι έπαιξαν το ρόλο του αναχώματος Όταν οι λεγόμενοι αγαναχτισμένοι είχαν βγει στου δρόμους ε, Ποιο θα σε πείσει Δεν θα σε πείσει να πούμε ο Βαρουφάκης μαζί με τον Κότσιρα και τη Φαραντούρο σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή τι έχουμε ο Κινούσης ήταν όχι ρε ο Κινούσης δεν ασχολείται με αυτά δηλαδή. σε παρακαλώ πάρα πολύ σε παρακαλώ πάρα πολύ τούτοι εδώ λοιπόν όλοι οι τύποι 180 180 λοιπόν ε, να δω κανένα άλλο όνομα δηλαδή το οποίο είναι άξιον γέλοτος. Α, ναι, είναι και η η παπα θα σε Έλα ρε Μπίρκα, τέλος. Έλα ρε. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ. Λοιπόν, πολύ σωστή η παρατήρηση. 180 κατεστραμένοι, απολυμένοι άνθρωποι χωρί αύριο, υπάρχουν αυτή τη στιγμή να βάλουν την υπογραφή του μπροστά από τον Τσίπρα και να του βγάλει στο Ακροπόλ. Γιατί αυτού έπρεπε να βγάλει στο Ακροπόλ, Ρε Τσίπρα, διότι είσαι Ρε Τσίπρα. Ρε Τσίπρα. Μαστούρι από τον Τσίπρο είσαι τελικά. Δηλαδή, όλοι αυτοί εδώ οι τύποι, τώρα, για να μην σου πω βιογραφικά τώρα, έτσι, χορτασμένοι από την πασοκοκρατία των 30-40 χρόνων. Τίνκα στο φράγκο, σου μιλάω. Δέκα εκατομμύρια είχε πάρει Φαραντούρο μόνο να έρθει εδώ επί αλήστου οικονομίδι μνήμη για να μα κάνει λέει πολιτική και να γίνει πρέσβυρα τη Χάρτα. Τώρα, να μην σου πω άλλα. Να... Χορτασμένοι έχουν εξεσκίσει τον ελληνικό λαό παίρνοντα φράγκα και πάνε τώρα να πούμε και υπογράφουν για τον Τζίπρα. Υπογράφουν για τον Τζίπρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή. Καλά κάνουν. Αλλά αυτό δεν είναι ελευθερία μεγάλη. Αυτό είναι ελευθεριότητα. Και δηλαδή είναι ντροπή σου αυτή τη στιγμή, όπως ήταν όλα αυτά τα χρόνια ντροπή, ντροπή των κυβερνόντων, επειδή κάποιος σε, στην κοινωνία ξέρω εγώ, έκανε κάτι, πήρε ένα χρυσό μετάλλιο, έβαλε ένα γκολ, έπαιξε σε ένα θέατρο, να τον βγάζεις μπροστά στο πόπολο για να μαζέψεις ψήφους. Το ίδιο ακριβώς κάνουν αυτή τη στιγμή 180 υποτιθέμενοι διανοούμενοι, λοιπόν προβάλοντας την υποψηφιότητα του Τσίπρα. Αν έχει ούμπαλα ο Τσίπρας, ας έβγαζε μπροστά 180 άνεργους. 200 άνεργους. 3000 άνεργους. 3000 άνεργους. Και να τους έλεγε ότι αν δεν γίνουν έτσι τα πράγματα, το του πρώτου που θα πάρετε το κεφάλι να είμαι εγώ. Ας τους έβγαζε μπροστά λοιπόν. Τι σημαίνει να μου βγάλε τη Φαραντούρο μπροστά να πούμε. Και τη Βασίλο και την Αχλάδα τον Κότσιρα. Να, με, να σε πείσει τώρα η Αχλάδω, ο Κότσιρας, ότι. Ε, θα αλλάξει την Ευρώπη ρε, ο κότσερα τώρα Και Φαραντούρο ΑΙΤΕΙ Βέβαια έχουμε μάτα ξαναειπεί Μεγάλε Ότι δεν υπάρχει αντίλογος από πουθενά το σύναξης μεγάλη χθες Νομίζω στην Πάτρα Όπου μαζόχθηκε Μάζοξε κόσμο ο Τώρα τον δίνουν και σε ποσοστά ανεβασμένο α, πα, πα, πα, Και έχει τρελαθεί και τάριξε στο ΣΥΡΙΖΑ Είπε ε, ε, ε, διάφορα να πούμε Το πρόβλημά του ο ΣΥΡΙΖΑ είναι του κουτσούμπα Αλλά προσέξτε, προσέξτε. Την προηγούμενη ο Σαμαράς Μίλαγε για την επερχόμενη χουντάρα Την οποία ετοιμάζει με το σύνταγμα Με το πραξικοποιηματικό σύνταγμα που ετοιμάζει Δεν είπε κουβέντα Κουβέντα δεν είπε ο Κουτσούμπας για το πραξικοπηματικό σύνταγμα που ετοιμάζω. Σαμαράς. Το πρόβλημα τώρα είναι να τα ρίξει στο ΣΥΡΙΖΑ να μαζέψει κανένα ψηφαλάκι και αυτός παλιά μου τεχνικό σκηνό Πάντω, Πάντως Έλληνί μου προσέξτε μην δεν δώσετε πάνω από 10% στο Βενιζέλο γιατί μας απειλεί ότι θα κρατήσει την ανάσα του μέχρι να σκάσει Και επειδή είναι λίγο τραγικό Να γιομίσει ο κόσμος 100. <Ρε> λοιπόν δηλαδή θα πνιγεί η Ελλάδα στο σκατό <Ρε> Κατάλαβες αυτό Έχει <είναι> εκβιασμό. <Ρε> Μην κρατήσει την ανάσα του ο αν δεν πάρει 10% εκατό και απάνω <Ρε> Τι θα κάνουμε μεγάλη <Ρε> Έλα βαράνε δύο βαράνε Έλα βαράνε δύο Πού είναι κοινοτοποίημα του άντρα ο, ο, Πώς το απαθοχητήρισε; Αλλά είναι, ο χητήρι ειναι είναι επίσης Τίκ-τακ Τίκ-τακ όσο Όσο ε, Βαθαίνει Αυτός ο Λάκος Τόσο έρχονται στην επιφάνεια <Τι> Τα δουλέματα, Τα ψέματα Και όλα αυτά Όλα αυτά Όλη αυτή η σκατίλα των τελευταίων 30-40 χρόνων <Ρι> Με τους υποτιθέμενους ε, Προοδευτικούς <Ρι> Με τους υποτιθέμενους δημοκράτες <Ρι> με τους, ήταν, ό, ήταν όλοι Όσο φωσκωμένοι ήταν οι τσέπη τους Τόσο <Ρι> Ρε πλάκα μας κάνετε τελικά Πλάκα μας κάνετε <Ρι> Έπεσε ξύλο στα Γιάννη να λέει Πλακώθηκαν σε ένα τσιπουράδικο Πήγε ο υποψήφιος Σύμβουλο τη Χρυσή Αυγή, εκεί πλακώθηκαν. Είμαι Καλά, εντάξει. Εντάξει. Πάπα. 1438 συνδυασμοί για του Δήμου. Συνδυασμοί, πρόσεξε. Πολλαπλασίασέ το τώρα, σου λέω. Πολλαπλασίασέ το. Με πόσε εκατοντάδε υποψήφιου έχει ο καθένα. Λοιπόν, ανάμεσα στα 9,5 εκατομμύρια Έλληνε. Λοιπόν, είναι επίσης και γύρω στους 20.000 υποψήφιοι ε, υπήκοοι χωρών της ΕΕ, Σα τα λέγαμε με τον νόμο που άλλαξε, έτσι. Μεγάλε, καταλαβαίνεις τώρα ότι αυτοί κάτι κόλπο θα κάνουν στις εθνικές, λέμε, εκλογές, αν γίνουν και όποτε γίνουν, όπου θα κατεβάσουν 50.000 συνδυασμούς. Παρακαλώ. Έλα, καλημέρα. in the front. καλά. Μου λέει ένα φίλο εδώ, δεν το ήξερα να το μοιραστεί μαζί μας ότι λέει το 40 τόσο ε, ανάμεσα στους εκτελεσμένους ε, στην κυσαριανή. Ήτανε λέει και κάποιοι υπάλληλοι των τηλεπικοινωνιών τότε, 15-17 ε, Εις ανάμνηση λέει αυτού του γεγονότος Οι συνάδελφοί τους είχαν κάνει στα υπόγεια κάπω στον ΟΤΕ στην Αθήνα Μια στήλη εκεί, ένα, μια πλάκα Λοιπόν και κάθε 7 Μαΐου τους θυμούσαν γιατί τότε έγινε εκτέλεση Πήγανε λέει όταν έγινε ο ΟΤΕ Deutsche Telekom και την ξύλωσαν την πλάκα αυτή Ε τι θα την έκαναν την πλάκα το θέμα είναι το εξής ότι, ε, δεν αντε, Ποιος να αντιδράσει ε, ξε, Θα σου το μεταφέρουμε αλλιώ αλλιώς Ότι τώρα που ζήτησε συγγνώμη Και ο, ο Γερμανός Πρόεδρος Και όλα αυτά και θα έχουμε γερμανοκρατία Πέρα για πέρα Θυμήσου ότι δεν θα αντιδράσει κανένας Όταν θα ξυλώνουν Και τις στήλες, και ρωγω πώς θα στήλες τα, τα μνημεία τέλος πάντων Που υπάρχουν σε όλα χωρι, τα χωριά της Ελλάδας Γιατί σε όλα τα χωριά της Ελλάδας Υπάρχει ε, κάτι το οποίο δώσανε εκεί οι άνθρωποι σε κάποιον αγώνα Εθνικό Απελευθερωτικό, εναντίον των κατακτητών Σε όλα τα χωριά υπάρχει Σε όποιο χωριό και να πά υπάρχει με ένα μνημείο Με τα ονόματα των πεσόντων, με το γεγονός το οποίο έγινε στην περιοχή Αυτά όλα θα τα ξυλώσουν μεγάλα Και θα τα ζήσεις αυτά τα πράγματα Και πιστεύεις εσύ ότι θα αντιδράσει κανένας Κανένας δεν θα αντιδράσει Θα το ζήσεις σου λέω το μνημείο το οποίο έβλεπε εκεί στο χωριό σου κάθε μέρα. Α, εντάξει, μπορεί να μην το έβλεπε και του τελευταίους καιρού γιατί όταν συνηθίζει κάτι το μάτι δεν το βλέπει. Αλλά την μέρα που θα το βγάζουν γιατί. Θα βρουν ένα λόγο αυτοί, ρε παιδί μου, μη μου σκανιάζει. Λοιπόν, δεν θα αντιδράσει κανένα. Εδώ είσαι και θα το δει. Ούτε και από του απογόνου αυτών οι οποίοι αναγράφονται στη στήλη. Θα το δει. Εδώ είμαστε. Δεν χρειάζεται να σε προφήτη για τι επόμενε ενέργειε. Τον Σαμάρα ο Βενιζέλο ο Κουρέλου Γερμανορουφιάνων στην Ελλάδα Θα πάρουν εντολή και θα το κάνουν κι αυτό Στη... Μιας και είπες ότι είπα ο φίλος τηλεακροατής Με τους ε... ξένους Οι οποίοι βάζουν υποψηφιότητα Οι κάτοικοι στην Ίσουρο Την είχαμε πει την είδωση Όταν είδαν στους εκλογικούς καταλόγους Για τις δημοτικές εκλογέ αλοδαπούς Λοιπόν ε... απευθύνθηκαν στο δικαστήριο Πρόσεξε τώρα Και το δικαστήριο το κέρδισαν Εάν δεν έκαναν δικαστήριο αυτοί θα ήταν υποψήφοι. Αλλά γιατί τώρα Πρόσεξε Οι τύποι ήτανε Μαϊμού αλλοδαπή από την Τουρκία Κατάλαβες Τους δικαίωσε λοιπόν τους κατοίκου Για τους ε, Διότι ήταν παράνομοι Αυτοί οι τύποι οι οποίοι έβαλαν Οι αλλοδαπείοι οι οποίοι έβαλαν Υποψηφιότητα Και θα αποτελούσαν αυτόματα το 6% του πληθυσμού του νησιού. Καταλαβαίνεις τώρα. Λοιπόν, αν δεν αντιδρούσαν, αν δεν έδρασαν κάτι εκεί βλέποντας την κατάσταση και το σώσαν την τελευταία στιγμή. Σε άλλες περιοχές, όχι απλώς δεν αντιδρούν, αλλά όπως καταλαβαίνεις, <Σιδιανή> πάλι καλά από τους κατοίκους της Νησίρου εκεί πέρα δεν τους είπαν αντεθνικού Υπόστου, <ουσίλεια> ότι είναι εναντίον του πολυπολιτισμικού πολι... πολι... <χει> και διάφορα τέτοια <χει> της προοδευτικούντζας πράγματα Edle. πάμε για έργο εθνικής σημασίας <ε� Έργο εθνικής σημασίας για να μπουν επενδυτέ. Αλλάζουν. Παρακαλώ. Στα Καλημέρα. Δεν θα έλεγα αγαπημένοι μου φίλη, ότι είναι ακριβώς έτσι. Ότι τάζουν ακόμη μετά από 40 χρόνια και ο κόσμος πιστεύει. Δεν πιστεύει. Τα κεκτημένα θέλει να διατηρήσει. Αυτά, αυτή τη λαμογιά θέλει να διατηρήσει των 40 χρόνων. Υποκύπτουντα ακόμη και σε εκβιασμού. Θέλει να διατηρήσει τα σίγουρα που και τα κλεμμένα. Με, με πιάνει έτσι. Λί. Με πιάνει. Κατάλαβες δεν νομίζω τώρα ότι και, α, Πάρε και έναν πασόκο τώρα Ότι μπορεί να πιστεύει αυτά που του λένε ε, Οι υποψήφοι της Πασοκιάς Απλά σου λέει μια Βασιλόπουλο έζησα τόσα χρόνια Βασιλόπουλο! Τώρα είναι να παίζεις μα, Κατάλαβες αυτό είναι το αυτή είναι Πιστεύω εγώ λέ, λέω ότι γνώμη μου Τέλος πάντων αλλάζει η ρημοτομία Και η πολεδομία της χώρας Γιατί Ό,τι η αλλαγή έπρεπε να γίνει μέχρι σήμερα, έπρεπε να γίνει εθνικό σχεδιασμός και να περάσει από τη Βουλή Έχουμε νομοσχέδιο με, τον, με το οποίο μπορούν να καταστρέψουν μια πόλη ρε παιδί μου, έτσι Αλλά δεν θα αποφασίζουν οι βουλευτές, αλλά το Υπουργικό Συμβούλιο Και μην ξεχνάς ότι στο Σύνταγμα του Σαμαρά το καινούργιο Υπουργικό Συμβούλιο λοιπόν. δεν θα είναι ψηφισμένοι από σένα, από σένα. βουλευτές διότι θα υπάρχει το ασυμβίβαστο <Κι> θα είναι διο, διορισμένη μεγάλε <Κι> σιγά μην κάτσουμε τώρα και ράψουμε στρατιωτικά είδη φόρμες, σκελέ, βρακιά ε, φανέλες κλπ αφού τα παίρνουμε πιο φτηνά από την Ταϊβάν ρε παιδί μου. και τα τελευταία στρατιωτικά εργοστάσια αιματισμού στη χώρα κλείνουνε διότι θα τα παίρνουμε όλα απ' έξω Να παίρνουνε να πούμε και το κομίσιον τους Τα παιδιά τα οποία ασχολούνται Και είναι κολλητάρια της κάθε κυβέρνηση Σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή Δεν πέρασε πόσο Πέρασαν δύο-τρεις μήνες που πήγανε να παρουσιαστούν ε, Μια σειρά εκεί Και δεν τους, έδιναν, δεν τους έδωσαν ούτε τίποτα ούτε, Όχι άρβιλα και τίποτα Με τα σκαρπίνια πήγαν για εκπαίδευση Άιντε ρε Γιαννιώτες Άιντε ρε πα, πα, Θα σας δω σε όλους Έγινε λοιπόν την Τετάρτη Ξεκινάνε τα υπογραφές Την άλλη Τετάρτη θα μπουνε Και ξεκινάνε τα Αγιοτρύπανα Να αναβλίζει το πετρέλαιο Πάτρα Κατάκολο και Γιάννενα Ωραί τι θα γίνει οι μαχαραγιάδες τα γιάνε να θα βγουν σε Διάννη. πο πω, πω. Ο Γιοργιάδης, ο Μπουμπούκος καλέ, έδωσε εντολή στους υπαλλήλους να είναι αμήλικτοι απέναντι σε καταστηματάρχες και πελάτες που δεν πληρούνε το νόμο του καπνίσματος. Που δεν τηρούν, με συγχωρείς, το νόμο του καπνίσματος. Παπα! Επίσης, ε, Ελληνί μου, τα φάρμακα ε, που βοηθούν τη διακοπή της, του καπνίσματος θα δικαιολογούνται από τα ταμεία. Άι ο Μπουμπούκος, ποιος ξέρει τώρα ποιος θα οικονομήσει φαρμακοβιομήχανος πάλι με πατέντα διακοπής καπνίσματος. Έτσι είναι ρε μεγάλη. Πάνοι ωραίες εποχές που όταν επέβαλαν στους ελληνάρες τη ζώνη στα αυτοκίνητα, αυτοί πήραν ένα μπλουζάκι... Έβαψαν και ένα μαύρο έτσι διαγώνια εδώ και φαίνονταν Και τους έβλεπε ο και νόμιζε ότι φοράνε ζώνη Γεια σου ρε Βομβούκο Έχω γίνει μπαμπάς ο Βομβούκος τώρα Τι έγινε ρε παιδιά Έγινε δημοσκόπηση λέει στη Γαλλία Όπου οι μισοί Γάλλοι θέλουν η χώρα τους Να ανήκει στην Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη Η άλλη μισοί έχει κάθε τι άνοδο η Λεπένενα εκεί Τη Λεπενού κάτω είναι αυτή Γι' αυτό τι λένε λεπέν. Λοιπόν και μόνο οι μισοί Γάλλοι Θέλουν να ανήκει η Ελλάδα Καλά ας τους Γάλλους τώρα αυτοί να πούμε άσε είναι δημοκράτες Από παλιά Τι να πούμε τώρα για το Παναή Άσερε Παναϊνα. Παναήνα Που Παναής ο και... Λοιπόν τέλος πάντων Ελληνά μου ε, Η Ελλάδα έχει μια πρωτιά Να το λέμε αυτό να το τονίζουμε Πρωτιά από το τέλος βέβαια Είναι τελευταίο το, Ευρω... το εκπαιδευτικό της σύστημα στην Ευρώπη Λοιπόν και σε παγκόσμια κατάταξη Ένα βήμα πάνω από την Ινδονησία Τι άλλο θες ρε μεγάλε Τι άλλο θες να κάνουν οι άνθρωποι Δηλαδή για να σε πείσουν Ότι σε παραγάλω πάρα πολύ Γεγονός πάντως είναι ότι μέσα σε αυτό όλο το success σαν σέξ στόρι τέλος πάντων οι ασθενείς θα πληρώνουν από την τσέπη τους τις εξετάσεις στα διαγνωστικά κέντρα και τα ιατρικά εργαστήρια αφού οι συμβεβλημένοι με τον οποίο δεν συμβωνούν με το πλαφόν που έβαλε ο Βομβούκος σε εξετάσεις και φάρμακα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, τι έγινε? Τα πήρε τα 500 από τον πλειόνασμα Πάντω, αν έχετε πρόβλημα να σας δώσω το τηλέφωνο του Ονασίου Νοσοκομείου όπου εδιορίστη ε, ε, ε, από το βομβούκο ε, διευθυντής ο Νίκος Νικητέας ο σύζυγος της Όλγας τρέμει. Λοιπόν, αν έχετε κανένα πρόβλημα λοιπόν επειδή η Όλγα που τρέμει να πούμε έχει καλό παιδί, πήρε καλό παιδί λοιπόν και ο βομβούκος το διόρισε στο Ονασιο να τηλεφωνήσετε και θα λυθεί το πρόβλημά σας πάρα αυτά μιλάμε Οπα! Κοίταξε να δεις, μπορεί τη μνήμη ε, γενικά την ιστορική οποιαδήποτε μνήμη να την πουλάει ο κάθε πολιτικάντης αριστερός, δεξιός, ε, φασίστας ναζιστής, οτιδήποτε κα, όπως το συμφέρει αλλά ορισμένα πράγματα δεν αλλάζουν Λοιπόν ε, σα σήμερα ο κόκκινος στρατός μπήκε στην Πράγα και ο ναζισμός για λίγα χρόνια λούφαξε Λ, λούφαξε ο ναζισμός για λίγα χρόνια αλλά να θυμηθούμε ε, κάτι πιο κοντινό μας <Και σ' αδίπια> ακούγοντας το Σαν Δεκαζέριο λοιπόν να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα 9 Μαΐου του 56 του 1956 είχαν ε, συγκεντρωθεί χιλιάδες λαούς στην πλατεία στην Ομόνια για να καταδικάσουν τα σκληρά μέτρα του Άγγλου κυβερνήτη Χάρτινγκ στην Κύπρο λοιπόν οι διαδηλωτέ ζητουσαν ζητούσαν Ένωση Κύπρου-Ελλάδας αποδοκιμάζοντας τον Υπουργό Εξωτερικών Σπυρίδωνα Θεοτόκη διότι ο άνθρωπος εκτός από ενδοτικός ήταν και αυτός γερμανο-άγκλο Τα γνωρίζετε αυτά. Την Ελλάδα εκείνες τις μέρες του 1956 κυβερνούσε ο νεοεκλεγμένος Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλέας. Λοιπόν, τα όργανα του Κωνσταντίνου Καραμανλέα ο οποίο έπρεπε να τηρήσει την τάξη, άνοιξαν πύρ. Κατά των διαδηλωτών, τρεις έχασαν τη ζωή τους. Να πούμε τα ονόματά τους, δεν χάνουμε τίποτα. Ο Ευάγγελος Γεροντής, 28 ετών. Ο Ιωάννης Κωνσταντόπουλος, 21 ετών. Και ο Φραγκίσκος Νικολάου, 23 ετών. 265 τραυματίστηκαν. Λοιπόν, οι 165 αποσφαίρες αστυνομικών. Αυτά έγιναν 9 Μαΐου του 1956 και... Πώς νομίζεις, μεγάλε, ότι θα συνεχίζονταν η εγκαθίδρυση της πλέριας δημοκρατίας για να φτάσεις στο σημείο εσύ σήμερα, τα κεκτημένα σου να μην τα παίζεις στα ζάρια. Η Ελλάδα μεγάλε, η Ελλάδα μιας και ε, ε, παρατήρησε ότι σήμερα ακόμη και οι δεξιούλιδες τιμούν τον κόκκινο στρατό ε, επειδή έπεσε ο ναζισμός, ο ναζισμός δεν έπεσε ποτέ Ειδικά στη, η Ελλάδα, η Ελλάδα έζησε έξι μέρες ελευθερίας Έξι μέρες ελευθερίας Από την στιγμή που αποχώρησαν τα ναζιστοκαθάρματα Έξι μέρες διότι την 7η ενεφανίστη ο γέρος με την παρέα του Αυτές τις 6 μέρες έζησε Ελευθερίας Το έχω και σε ένα αρθράκι νομίζω και ανελημμένο Αυτές τις 6 ημερούλες έζησε η Ελλάδα Ελευθερίας Γιατί μετά ήρθαν τα παιδιά Νο... Τώρα από εκεί και πέρα λοιπόν το ε, Να μην κουραζόμαστε με τα ιστορικά Σημασία έχει λοιπόν ότι θα μπορούσαν οι δεξιούλιδες σήμερα να μας πούν για το 56. Τι έκανε ο νεοφρεσκοεκλεγμένος προθυπουργάρας και μετέπειτα, πως τον είπαμε, εθνικό ευεργέτη, όχι ρε παιδί μου, εθνικό ηγέτη, όχι, εθνο, εθνοπατέρα, κάπως τέλος πάντων. Για να μην θυμηθούμε κι άλλα. Γεγονός είναι αυτό. Είπαμε, Ευάγγελος Γερωτής, 28 ετών Ιωάννης Κωνσταντόπουλος 21 ετών Φραγκίσκος Νικολάου 23 ετών 165 αποσφαίρες Τραυματισμένοι Αυτό που πήγε λοιπόν Επίσης εκείνες τις εποχές Μην ξεχνάς άντε να στο θυμίσω κιόλας Παρακαλώ Μουσική Καλή σας μέρα τα μαλλιά! Όπω το λένε, ευνάρχια, ευνάρχια. Να έχει μέλλον. Τίποτα δεν ήξερε. <laughs> Τίποτα δεν ήξερε. Να σε καλά Να σε καλά όλα για αυτά που λες έχεις δίκιο απόλυτο Αλλά θα μπορούσαμε πραγματικά δηλαδή Αλλά κάπου θα τη συναντήσουμε τη Φρυδερίκο Να τη ρωτήσουμε για την πορεία του Εθνάρχη Κάπου θα τη συναντήσουμε Λοιπόν ε, αυτά είναι Νέοι ναι, άνθρωποι Σαν σήμερα τους ξαπλώσανε κάτω Με σφαίρες διαταγμέ παρακαλώ Μπράβο Μπράβο Μπράβο Μπράβο Σωστό, σωστό, σωστό. Έχτισε τη Νέα Ελλάδα, μου λέει και από τότε ο Καραμαλέα. Τη Νέα Ελλάδα την έχτισε από τότε ο Καραμαλέα. Τη Νέα Ελλάδα την έστησε μετά ο, ο γέροντα τη τρομοκρατία. Τη Νέα Ελλάδα έστησε και η Χούντα. Έχουμε και φωτογραφία. Αν θέλετε, μπείτε να τη δείτε. Διαβάστε και το αρθράκι Η Χούντα των Δημοκρατών στον τοίχο. Ε, άμα δεν σα κάνει κόπο, διαβάστε το. Με τη φωτογραφία χτίζουμε τη Νέα Ελλάδα, λένε εκεί πέρα. Λοιπόν, τη Νέα Ελλάδα χτίζει σήμερα. Την έχτισε και ο Παπαντρέα, ο Αντρέα. Δεν έχησε τη Νέα Ελλάδα Και τη Νέα Ελλάδα χτίζει σήμερα και ο Σαμαράς, Όπως μας είπε για την ε, αλλαγή του συντάγματος Όλοι χτίζουν όλοι μία νέα Ελλάδα Ρε τι τυχεροί είναι κάποιοι που έχουν ε, Μία ηλικία τέλος πάντων Σε πόσες νέες Ελλάδες έζησαν πα οι άνθρωπες. πα πα πα. πα, πα. Γεγονό πάντω είναι ε, και απευθυνόμεθα στου μεγαλύτερου σε ηλικία ψηφοφόρου. Βγήκε προχθές ο Βενιζέλο και είπε ότι θα θυμόσαστε ότι στη Μολδαβία παίρνουν 70 ευρώ μισθό, άρα εμεί εδώ είμαστε πανευτυχεί, είμαστε πολύ μπροστά. Ε, να του θυμίσει κάποιο μεγαλύτερο σε ηλικία του Βενιζέλου, ψηφοφόρο, για ψηφοφόρου μιλάω, ότι η Ελλάδα πέρασε από αυτά τα στάδια. Πέρασε από του μισθού, όχι πείνα, όχι βούρδουλα. Πέρασε από αυτά τα πράγματα όταν με την αστικοποίηση τους βάζαν στην ουρά στα εργοστάσια όχι για και 360 για, με μισθούς πείνας. Με κατακτήσεις έφτασαν τα πράγματα εδώ που έφτασαν για να έρθουν τα παιδιά ε, των Παπαντρεό Καράμαλο Σαμαρό Βενιζελο, να τα διαγράψουν όλα όσα κατακτήσαν και να φτάνουν σε σημείο σήμερα να σε λιδωρούν ότι στη Μολδαβία Παίρνουν 70 ευρώ μισθό Ενώ εσύ είσαι καλύτερα Αν δεν τα θέλει ρε φίλε Μεγαλύτερης ηλικίας ψηφοφόρε Η τροφαντή σου η περιοχή Και η γλουτιέα σου Τα θέλει ρε μεγάλε Τα θέλει ρε μπαλουγάρι μου Τα γουστάρι πως να στο πω δηλαδή Παρακαλώ Εντάξει συγκρίνουν και λένε τα πάντα Ότι τους κατέβει λένε Και ότι τους γουστάρει λένε Αφού ε, βρίσκουν όταν ε, Εβίκοα τι να σου πω μεγάλε Ότι θέλουν λένε Αλλά Σου λέω άμα θες να ξεκολιαστείς στο γέλιο Πιάσε τα τοπικά για Γιάννενα εδώ άρτα πρέβεζα Να ακούσεις τώρα τους Έρχοντα π'ναθήνα Οι ισοτήρες να σε σώσουν Να ακούσεις δηλαδή μεγάλε Έλα παρακαλώ Δεν είμαι ωραία, 500.000 και βάλε Έγινε, χαίρετε. Democratic. Είναι, σου λέω, εκατοντάδε χιλιάδε υποψήφιοι. Λοιπόν, αμάξ. Όξορε, παιδί. Όξορε, παιδί. Τσέκια από την παράγκα. Και τα δώρα. Λοιπόν, Ελινάρα μου, αφού ακούμε και το Politic Kills, λοιπόν. Σκοτώνουν αυτοί, σου είπα μεγάλε Δεν είναι γραφική, είναι επικίνδυνη Θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι Ανοίξτε τα ραδιόφωνα Θα χάσετε αν δεν τα ανοίξετε Αφιερωμένο σε όλους σας Γιατί όπως είπαμε κάποτε Είχαμε και πολιτισμό δρόμο Να βρεθεί για να με εμένα εμέναν που πήρα, για χαρίσου, για χαρίσου, το δρόμο τη ντροπή, για χαρίσου, για χαρίσου το δρόμο της ντροπής θα πρέπει πρώτα να πεθάνω για να αρθείς και να ζητήσεις από τον τάφο μου συγγνώμη από ανθρώπους και θεώσεις στις. Για μένα θα σε η ενοχή. Η ενοχή ακόμη. Για μένα θα η ενοχή. Η ενοχή ακόμη. στην πίγρα να γεράσω. κι και εσύ την πόρτα τώρα μου χτυπάς και λες πως μ' αγαπάς και θέλει να ξεχάσω πως ήσουν της πως ήσουν της, ζωής μου ο φωνιά, πώ ήσουν τη, πω ήσουν τη ζωή μου φωνιά. <Τι> Θα πρέπει πρώτα να πεθάνω για να αφήσει και να ζητήσει απ' τον τάφο μου συγνώμη. από άνθρωπους και Θεών και δικαστή για μένα θα σε η ενοχή η ενοχή ακόμη για μένα θα σε ενοχή. Η ακόμη. Ανεπανάληπτη, μοναδική, καταπληκτική, εκπληκτική. Ό,τι θες πες, και την τάλη. <μου> κυρία μου και κυρία μου, <μου> ακούγοντα τέτοια μεγέθη καλλιτεχνών. Σκέφτεσαι ότι κάποτε ήταν η εποχή των γυναικών ίσως Των ανδρών Τώρα είναι η εποχή των ξεπλημάτων. Λοιπόν τέλος πάντων τέλος, τέλος Τέλος για σήμερα Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο ε, Στο 101,5 Να ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους Που ακούσανε Που έχουν την υπομονή και από το ιερό Ιντερνέδιο Και να ευχηθούμε να είστε πέρα για πέρα Όλοι καλά πάντοτε Γι'ά και χαρά σας! 101,5 FM Stereo